Έχω μια πορεία και θέλω τη δημοσιογραφική σου απάντηση. Oh. <laughs> λοιπόν, χθε έβλεπα χθε μια διαφήμιση ας πούμε, σε ένα σταθμό που έλεγε Στείλτε μηνύματα κτλ. Από το ένα μήνα που θα στείλει που κάνει 1,23. Πόσα λεφτά τελικά φτάνουν στον τελικό προορισμό δεδομένο του ΦΠΑ, αφορά απαλλαγέ, δεν ξέρω εγώ τι. Ο Έχει... τελικό προορισμό ποιο είναι η τσέπη μα. <laughs> το τσέπη, όχι, στα CCTV. Α, πούμε. Ah, σε... συσίτη, ναι, ναι, ναι. Βασικά εκεί στα CCTV όλα. <laughs> Για αυτό λέω κι εγώ. Είναι Α, πως παιδί. είναι οι δράσει του Sky που είναι για το καλό του τόπου, για το περιβάλλον, Α, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά από πίσω μια τεράστια Eurobank, είναι έτσι ακριβώς. Α, γιατί κι εγώ να φέρουμε στο Μέγκα, νοιάζομαι και μοιράζομαι πολύ. Αυτό ας... ναι, η διαφάση είναι. Η διαφάση. Όπου αν δεν χορηγήσει Eurobank, περιβάλλον δε σώνεται, να το ξέρεις. Αποστόλοι με κατατόπιν, σαν κι εγώ εκεί ήμουν, σ' αυτή η τέτοια, αλλά λέω ας ρωτήσω τον Αποστόλη, μωρέ, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Παίρνω από Θεσσαλονίκη. Παίρνω πρώτη φορά. Μπορώ να διαβάσω κάτι. Αν είναι σύντομο. Και θα βάλουμε λοιπόν ένα κουουιζάκι. Το 42. Καϊτέλ στρατάρχης. Αν αυτό ο αγώνα εναντίον των συμμοριών στην Ανατολή και στα Βαλκάνια δεν διεξαχθεί με τα πιο ομά μέσα, οι δυνάμει που διαθέτουμε μπορεί στο προσεχές μέλλον να μην αρκούν για να επιβληθούν σε αυτή τη μάστιγα. Γι' αυτό οι μονάδε έχουν την άδεια και την εντολή σε αυτόν τον αγώνα να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα χωρί περιορισμού. Ούτε ω προς τις γυναίκες, ούτε ως προς τα παιδιά. Αν αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία για την επιτυχία, Επιφυλάξει Οποιουδήποτε είδους αποτελούν έγκλημα εναντίον του γερμανικού έθνους. Κουίζ, ποιος μπορεί να βρει τις διαφορές. Ναι. Ο Υπουργός Μετάφορων κύριος Χατηδάκης. Νοέλης... Με... Τι πες. τον μπέρδεψα με έναν ταλαντούχο. Με με ο Υπουργό Μεταφορών ο κ. Βεγαντιδάκη, τον Νοέμβριο του 2012, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, απελευθέρωση στο ταξί και έδωσε το μεταφορικό έργο στι εταιρείε και τα ενοικιαζόμενα. Έτσι, δώσε πόνο. <συκλή> Γεια σου, Κωστή. <συκλή> <κουστη. συκλή> Πάντα του κάτω του, Π. Έχουν πιάσει όλου του δρόμου οι κυτρινιάριδε. Yeah, με μο... πιάτσα το ταξί, είναι παντού, δεν μπορεί να κουνηθεί να παρκάρει. Ούτε με αλάρμου δεν μπορούμε να παρκάρουμε πια. Δίπλο παρκαρισμένε μέλισσε, σιχτήρι, κυτρινιάρε. Kabjes, ty alana. Στηρίζουμε τον αγώνα πόσο... του εξητζίδων, ε. Όλοι Λιμπερόπουλο, πόσο... ακούς διαφημίσεις! Θα σου χαράξω τη βία τη γορέφια την καμπαρετζού, σκάσε! Ψήφως το Λιμπερόπουλο, όλοι στο περοκέ! Λοιπόν, όταν θα ψηφίσετε την Ελλάδα, σκεφτείτε πόσε ώρε καθόσαστε στο αεροδρόμιο. Το μεταφορικό έργο το έδωσε στα ενοικιαζόμενα και στις εταιρείες του Χατζηδάκη. Ο, ο Ραγκούσις είναι τίποτα μπροστά σε αυτή την κουφάλα τον καράφλα. Πού καταλήγουμε, ζήτω ο Ραγκούσις, να κάνει και ο Ραγκούσις κόμμα, άλλη μία συνιστόσα του Πασόκ. Ο Ραγκούση ήταν κρυολόγημα και αυτό είναι καρκίνο που θα μα στείλει στο θάνατο. Όταν είχατε την ευκαιρία, σα τον αφήσατε. Αυτό να μου Λαγιά. Αυτοί που αρπάνε το φαίλιο από το τραπέζι, κηρύχνουν τη λιτότητα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Ζητάνε θυσίες Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή Οι θυσίε του ελληνικού λαού πιάνουν τόπ Λοιπόν, ηγητικό για την Παρασκευή Βενιζέλος με στάει. Την Παρτούζα, ξέρω Ε, μπράβο, ρίχτα είναι Έλεγε πότε θα με καλέσει εμένα η στάει δεν ξέρω Θα χαρείς, θα χαρείς Αν θα χαρώ λέει Με νοχρούν οι πόζες Ό,τι κάνεις, κάνε το γνήσου Έλα τώρα Ούτε ένα βλέμμα το μηχανίσο Θα Αμφριμπόγκατε εσείς Απολύτως Το εσείς τώρα Αυτό Εγώ όχι εγώ είμαι μια χαρά με καλό. Δεν ξεκινάμε <laughs> μου <προς το> <laughs> είστε καταπληκτικοί και δύο Το ξέρουμε Για αύριο αν μπορείς ή όποτε μπορείς Αυτό το γερμανικό εγχειρίδιο όπως το κάνατε είναι καταπληκτικό Να το ακούσουν να καταλάβουν Α του Ναι του το Όπω το κάνατε σήμερα να Μορτά τι, μιλάνε στου φεινασμένου. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τι μεγάλε εποχέ που θα έρθουν. Το μειμό σε δύο-τρία χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Λοιπόν, θέλω, επειδή υποθέτω ότι τα αδέρφια Γεωργιάδη και ο Λονίδα και το λαμμένο, όπου βλέπουν σφιλοτρέβα το συνδέει να και τα κτλ. Άρα και στην Κίνα πιστεύουν ότι υπάρχει κουμισμό και βαθή, θέλω να φτιάξει να αλλάξει όλε τι αντικομονιστικέ δηλώσει όλε όσε και του Λεωνίδα θα μα σκοτώσουν κλπ και, και το άδωνη. Και να αλλάξει να μιλάει και ο Και σώθηκε η Ελλάδα από τον κομμουνισμό. Νιχάο, τσουμπο, νοιχάο, σιλά, νοιχάο, παλιό. Θα μα σκοτώσουν, δηλαδή. Αυτοί που τη χώρα σέρνουν στην άφυσο. Ευτυχώ που έχουμε τεθεί υποέλεγχο. Ευτυχώ που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Λέν πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη για του ανθρώπου. Ο ελληνικό λαό έχει δείξει υπομονή. Λοιπόν, το, το κολοσσό είναι για δύο φίλου μου Ροδίτε. Το Γιώργο στο Κολονάκι και τον Αντώνη στην Πόλη. Ποιο είναι το κολοσσό, Το κολοσσό, ρε που είχαν πάρει οι Ροδίτε για το, για το που αναμεταδίδεται στη Ρόδο. Α, δεν το θυμάμαι. Πότε είναι αυτό, πα καλά. Έλα, ρε, είναι παλιό. Τι να κάνω, είμαι γνωστό ακροατή. Ωραία, παίζουμε την ημερομηνία που έπαιξε, αφού είσαι γνωστό. Περίμενε, ρε, μα τώρα, τώρα, τώρα θα το πω. Oh. Έτσι. Για να σκάσεις Όχι, τόσο απλαιτανασμένος Λοιπόν ε, ε. Κάνε με Τα πίνω σένε Πες το Περίμενε, περίμενε Λοιπόν Τι το έχεις Πρώτη πέμπτου Όχι Πέντε πρώτου του 2009 Άστο διάλο Λοιπόν, οκ okay. Άμα είναι κερατά Θα το βάλω 3 φορές Φιλιά <laughs> Θα αγάπω Να τα νεύρα Όχι τίποτα άλλο Ναι, γεια σα. Μια ερώτηση θα ήθελα να Βεβαίω. Με ποιο σταθμό συνδέεστε στη Ρόδο, Συναισθηματικά. <laughs> Ό, όχι, εγκεφαλικά. Εσεί τι θέλετε, παρακαλώ. Πραγματικά, θα ήθελα να ρωτήσω με. Είστε τεχνικό. Όχι, δεν είμαι. Και γιατί σα Φα... ενδιαφέρουν οι συνδέσει μα. Λέ, μου λένε από εδώ, Αποστόλη είσαι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτή από εκεί. Αθηναίοι, αθηναίοι. Σε έναν Αποστόλη πέφτει από πού βγαίνει η Ρόδο. Τι λέει. Σε με αυτή που βγαίνει στη Ρόδο, για να σε ακούμε. Από το φαληράκι. Από το φαληράκι δεν βγαίνει. Σταθμό, λέμε Δεν ξέρω από Α, Από το σταθμό Σύνταγμα. Έλα δε, δε. Α, εντάξει. Έλα, δε αποστολή, δε, δε. Έλα, πάρτε. φέρε φέρε Έλα, Έλα, φίλε μου, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά, ρε, φίλε, τι κάνεις. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Μας ακούτε... καλά, χρόνια πολλά. Μ' αφήσει κάποιο. Εδώ πέρα, έτσι κουνιάδα μου και τι να Πού βγαίνει, δε, παλικάρι μου. Στο Κολοσσό, FM. Το κολοσσός FM. Κολοσσός, ναι. κολοσσός FM λέει δεν υπάρχει ρε αποστόλη τώρα. Ε, το κόμμε Ωμέγα. Το κόμμε Ωμέγα λέει. Είναι δύο λέξεις, το δεύτερο είναι σως. που αρπάνε το από το τραπέζι. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Κυρίχνουν τη λιτότητα. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελέητη ρύθμιση που λέγεται μνημόνιο. Αυτοί που Τα φάγαμε όλοι μαζί. Ζητάνε. Πρωτογενές πρωτογενέ πλεόνασμα. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή, μαμά Βασίλη. Φύνε. Απασχολητήσουν και άλλε. Τι φράλε τι έγινε, παίρνεψε τη μαμά του τη γάγκη του αεροπόρου με τη γιαγιά του Δημητράκη που ήθελε να νοικιάσει το σπίτι. Ναι, ρε γαμότο, κάτι έγινε. Αμαν, βάλε και τι δύο την, την Παρασκευή. Ε, όχι τι δύο, είναι μεγάλε. Τη μία θα βάλω. Καλά, βάλω Ναι, γεια σας, το γραφείο του κυρίου Αυγουκουλουράκη. Του κύριο. Αυγουκουλουράκη. Του περάρχου. Ε, του Σμίναρχου. Σμίναρχου. Σωματικού, αξιωματικού. Ναι, παρακαλώ, εδώ. Ε, ο ίδιο είστε. Ναι. Α, ε, γεια σας, είμαι η μητέρα του Βασίλη. Α, του Αεροπόρου. Ε, όχι του Αεροπόρου, είναι φαντάρος. Του Σμίνιτη, ε... του Ε, ναι, ναι, που είναι φαντάρο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πολύ καλό παιδί, ο Βασίλη. Σα ευχαριστώ Ο Γιο σα είναι? Ε, ναι, ναι, ναι. Τον έχετε μεγαλώσει όπω πρέπει. Σας ευχαριστώ Είναι πολύ Άρα. καλό παιδί. Ο Βασίλη έχει εξυπηρετήσει όλου του φαντάρου, έχει και του αξιωματικού. Είπε... Α, όχι, λάθο. Ένα λεπτάκι. Για την τώρα, δεν είναι. Δεν πρέπει να μιλάμε. Είναι φαντάρο ο γιο μου. Το ξέρω, αυτό λέω. Έχει εξυπηρετήσει και του υπόλοιπου. Τι κρύε νύχτε όλε. Ο Δημήτρη του έκανε αυτό δεν μπορούσαν να έχουν μέσα στο στρατόπεδο. πολύ καλό παιδί ο Δημήτρης και αξιωματικού έχει εξυπηρετήσει ο Βασί... για το Βασίλη για το Βασίλη μπερδέφτηκα ναι ο Βασίλης εμ Ε... Λυγιστό, λίγο, αλλά δεν πειράζει. Βόλεψε στο στρατό. Ορίστε. Καλό παιδί, λέω, καλό παιδί. Και συμφωνούμε και με τι ιδέε του. Μήπως... πρέπει Μήπως... να είστε περήφανοι για τη με πείρα του, του, Βασίλη. Μπράβο, ναι, ναι. Ε, ναι, αυτό λέω. Πρέπει να είστε περήφανοι που είστε μάνα του. Είναι πολύ καλό παιδί. Και εμεί θα το μεταθέσουμε γιατί έχει ανάγκη και ο υπόλοιπο λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να μοιραστούν οι χάρε του Βασίλη, πρέπει να μοιραστούν σε όλο το στράτευμα. Τέτοια αδερφή είχε να σκάσει στην αεροπορία 20 χρόνια. Τον έχουν γλεντήσει όλοι οι φαντάροι από όλα τα σώματα. Και όλα τα σώματα. Από όλα και όλα τα σώματα. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Μεγάλο γλέδι με τον Βασίλη, τι δηλαδή. Σα ευχαριστώ πάρα πάρα. Έχετε ακούσει που λέμε για την καλλιόπη. Τώρα βρέθηκε και άλλο θηλυκό με στο στρατό. Ο Βασίλη. Τι, τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Τρελή καλεφού στα κλαρώ. δεν το ξέρετε για τον Βασίλη. Έχει ιδέα ποιο είναι. Ο Βασίλη. Ο Βασίλη, ο Λουγκράτου. Τη σουρώνει την ψαρόσουπα, Βασίλη. Τη ματσακονιάζει τη βάρκα. Αν και αεροπόρο. Τη ματσακονιάζει όμω τη βάρκα. Γιατί πάει και στο ναυτικό, κάνει ροκάματα Μητέρα, Βασίλη, μακούτε, ακούτε. Ναι. Σμίναρχο Μα... εδώ. Ναι. Μα... Πείτε μου. Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Τον κύριο Αβγουκλουράκη θα ήθελα. Ο, ο Αβγουκλουράκη είμαι εγώ. Ο Σμίναρχο. Ναι, η... η μαμά του Βασίλη. μου σα άκουσα, συγνώμη, Εσεί δεν το ξέρετε ότι ο Βασίλη είναι λίγο σπαστό που λέμε. Ευλίγιστο, να αλλιώ. Μπέντι. Τι εννοείτε. Πώς να το πω τώρα, είστε και μητέρα του, δεν θέλω να το πάρετε έτσι απότομα. Ευάερος Εβήλιος. Διαμπερίς. Δεν το καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε το στο διαμέρισμα, θα καταλάβετε. Αν ο Βασίλης ήταν διαμέρισμα. Τι εννοείτε. Εννοώ ότι την πόρτα υπηρεσία ο Βασίλης την έχει ανοιγόμενη. Καταλαβαίνετε. Ότι δηλαδή πηγαίνει με σανταρούς. Φαντάρου τώρα. Όχι απόλυτα, πάει και με ναύτε το παιδί, δεν πάει μόνο με φαντάρου. Συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ από προσωπική εμπειρία, συγχαρητήρια και πάλι. Τέτοια εξυπηρέτηση δεν μου έχει κάνει άνθρωπο. Να σα ρωτήσω. Ναι. Ξέρετε για ποιο Βασίλη μιλάμε. Τον Καλιαρντόπουλο. Αυτό είναι. Καλέ, μαμά Βασίλη. Αυτοί που αρπάνε το ψωμί. Από το τραπέζι. Λοιπόν, η δική μα δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, Να το στρώσουμε και να σερβίρουμε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φα από το τραπέζι κι ρίχνουν τη λιτότητα. <Τι>